Την περασμένη Κυριακή, τον περασμένο Σάββατο συγγνώμη <κυρίζει> συνεχίσαμε στη διδασκαλία του Αγίου Δαβίδ του βασιλέως, προς τον του τον Σολομώντα, και συνεπώς διδασκαλία και προσιμάς. Και είδατε πόσο σοφά πράγματα του λέγει αφού η Αγία Γραφή, ο Κύριος δηλαδή, θεώρησε ότι αυτά τα λόγια έπρεπε να μείνουν στην ιστορία και μάλιστα μέσα σε αυτό το αιώνιο βιβλίο το βιβλίο των βιβλίων που είναι η Αγία Γραφή. Αυτό το οποίο μας είπε ο Άγιος Προφήτης Δαβίδ είναι ότι ξεχώρισε και μας έδειξε η ασεβεί και ποιοι είναι οι ευσεβείς και επομένως με βάση τον διαχωρισμό αυτών μπορείς εύκολα να καταλάβεις και εσύ και εγώ που βρισκόμαστε και ο βασικός διαχωρισμός τιμάστε είναι ο εξής, για να το πω με απλά λόγια, η ζωή, λέει, των ευσεβών ανθρώπων φωτίλα λάμπει. αστράφτη σαν το φως, η ζωή του ευσεβούς ανθρώπου δεν έχει να κρύψει τίποτα. Ο ευσεβής άνθρωπος με τη ζωή του θέλει δε θέλει, αφού λάμπει καθοδηγεί και άλλους. Και σας είπα, αν θυμάμαι καλά, το παράδειγμα των Αγίων Συγχρόνων Γερόντων, οι οποίοι δεν κάλεσαν κανένα κοντά τους αλλά επειδή άστραφτε η ζωή τους, επειδή η ζωή τους φωτί έλαμπε, έλαμπε σαν το φως γι' αυτό βλέπετε παρότι αγράμματοι ήσαν, παρότι δεν διέθεταν την κοσμική μόρφωση Ακού σήμερα και γράφονται βιβλία για τον πατέρα Παΐσιο τον πατέρα Πορφύριο τον πατέρα Ιάκωβο τον πατέρα Χαράλαμπο στο Άγιο Νόρο και άλλες τέτοιες μορφές οι οποίοι έμειναν πλέον χαραγμένοι στην ιστορία γιατί γιατί η ζωή τους έλαμπε και αυτό βλέπετε είναι που καθιερώνει και καθαγιάζει τον άνθρωπο και αυτό είναι το, το γνώρισμα το οποίο πρέπει να κοιτάς και εσύ τον εαυτό σου και εγώ το αγαπάς το φως σου αρέσει να ζεις μέσα στο φως θέλεις η ζωή σου να είναι διαφανής είσαι σε θέση να μην έχεις να κρύψεις τίποτα αν βρίσκεσαι σε αυτό το στάδιο τότε όντως αγγίζεις τη ζωή του ευσεβούς ανθρώπου ο οποίος δεν φοβάται το φως Θυμάστε το είπε ο κύριο. Οι κακοί λέει οι άνθρωποι φοβούνται το φως. Αγάπησαν το σκότος μάλλον ή το φως. Γιατί? Γιατί μέσα στο σκοτάδι κρύβουν τις βρωμιές τους. Και το φοβούνται, φοβόνται το φως. Γιατί όταν θα βγουν έξω θα αποκαλυφθούν οι βρωμιές και οι ατιμίες τους. Και γι' αυτό βλέπετε ότι ο Κύριος χωρίς κανένα δισταγμό ξεμπροστιάζει τους Γραμματείς και τους Φαρισαίους. Γιατί γιατί είναι διπλοπρόσωποι, γιατί, γιατί άλλο δείχνουν μπροστά στο λαό και άλλοι είναι πίσω στην πραγματικότητα. Ξέρουν να κρύβονται, ξέρουν να κρύβουν τις ατιμίες τους και ο λαός βέβαια δεν είναι σε θέση να καταλάβει πίσω τι κάνουν μέσα στο σκοτάδι των πράξεών τους τις ατιμίες και τις κλεψιές τους. Γι' αυτό βλέπετε πώς τους παρομοιάζει ύστερα οι τάφοι και κονιαμένη που έξωθεν μεν φαίνεστε ωραίοι αλλά έσωθεν γέμετε οστέων και πάσης ακαθαρσίας εξωτερικά παρουσιάζεστε και κοσμημένοι αλλά μέσα σας είστε γεμάτοι μούχλα και σαπίλα και δεν είναι να σας πλησιάσει άνθρωπος επομένως ο Ιερός Δαβίδ, ο προφήτης, μας διδάσκει όσον αφορά τη ζωή των ευσεβών ανθρώπων, ότι ο ευσεβής άνθρωπος πρέπει να αστράφτει, πρέπει να λάμπει, δεν έχει να κρύψει τίποτα, δεν πρέπει να κινείται μέσα στο σκοτάδι. Το σκοτάδι, είπαμε, ταιριάζει στην κόλαση, την κόλαση ο Κύριος ονόμασε σκοτάδι Εκεί λέει είναι το σκότος το εξώτερο Αντίθετα ο παράδεισος είναι το φως Και ο ίδιος ο Κύριος είναι το φως Εγώ είμαι το φως του κόσμου Και αν έχεις να κρύψεις κάτι Αυτό που δικαιούσε να κρύβεις Είναι τα καλά σου τα έργα Αν έχεις κάνει κάτι αν υπάρχει τίποτα καλό επάνω σου, αν σε βοήθησε η Θεία χάρις και έκανε κάτι καλό για σένα, εκείνο κρύφτο, εκείνο απόκρυψέ το για να το βρεις κατά την ημέρα της κρίσεως. Για να σου παρουσιάσει ο Κύριος άθικτο κατά την ημέρα της ανταποδόσεως της δικέας. Τα άλλα όμως να είσαι σε θέση πάντοτε να είναι διαφανή στον κόσμο εμείς λέει είστε το φως του κόσμου λέει ο Κύριος πρέπει να είσαστε το φως του κόσμου <κυρίζει> να αστράφτετε να λάμπετε και να φωτίζετε και να μπορεί ο κόσμος να σας κρίνει εύκολα να καταλαβαίνει ποιοι είστε να ξέρει με ποιους έχει να κάνει και να βγάζει ο κόσμος το συμπέρασμά του. Αλλά βλέπετε ότι δυστυχώς έχουμε μάθει να κινούμεθα στο σκοτάδι να μην ξέρει ο άλλος ποιοι είμαστε άλλοι να είμαστε μέσα στο σπίτι μας και άλλοι να παρουσιαζόμαστε όταν βγαίνουμε έξω από το σπίτι μας. Αλλιώς να συμπεριφερόμαστε όταν είμαστε μέσα στο σπίτι, σαν θηρία ανήμερα, είτε προς τα παιδιά μας, είτε προς το σύζυγό μας, είτε προς τη σύζυγό μας, και όταν πηγαίνουμε μπροστά σε άλλους ανθρώπους να βαστάμε τα μεγάλα δακομοσκήνια και να κάνουμε μεγάλους σταυρούς και να κάνουμε μεγάλες μετάνιες για να εξαπατήσουμε κατά αυτό τον τρόπο να εξαπατήσουμε τους ανθρώπους. Και τους μένους ανθρώπους μπορούμε να τους εξαπατήσουμε τον Θεό όμως δεν τον εξαπατάς τον μέν άνθρωπο μπορεί να τον ξεγελάσεις και να σε εμπιστευτεί και να με εμπιστευτεί και να νομίσει ότι έχει να κάνει με κανανάγιο. Αλλά τον Θεό τον εξαπατάς είναι δυνατόν να τον γελάσεις τον Θεό είναι δυνατόν να κρυφτείς από τον Θεό είναι δυνατόν να δεν ακούς τι λέει ο Ψαλμός για ανοίχτε όταν θα πάτε στο σπίτι σας ανοίχτε, ανοίχτε ανοίχτε τον 136 100, όχι. 138 Ψαλμό αν το θυμάμαι καλά 138 Ψαλμό τι λέει εκεί ο Ψαλμός τι λέει που πορευθώ από του Πνεύματος και από του προσώπου σου πού φύγω lei από πού μπορώ να κρυφτώ λέει από το πρόσωπό πού μπορώ να πανατρέξω να κρυφτώ εάν αναβώ στον ουρανό εσύ εκεί είσαι λέει εάν καταβώ εις τον άδειμ πάρει θα πλώσεις το χέρι σου και θα μαρπάξει. Εάν αναλάβω τα στερηγά μου κατ και κατασκηνώσω στα κατά τη θαλάσση, εάν πάρω φτερά λέει, και τρέξω να κρυφτώ πέρα στα πέλαγα, και εκεί λέει θα έρθει το χεράκι σου κύριε και θα με εξερευνήσει, θα με πιάσει. Μπορεί να ξεφύγει από τον Θεό, γι' αυτό είδε τι λέει εκεί. Τι λέει εκεί, τι λέει εκεί την ημέρα της Κρίσεως, τι λέει, τα ακούσατε πριν από κάποιες Κυριακές που είχαμε την Κυριακή της Μελούσης Κρίσεως, τι μας είπε ε, για να δεις τι σημαίνει φως όταν λέει θα έρθει ο Υιός του ανθρώπου τι θα κάνει βίβλοι ανοίγονται και τα κρυπτά τους σκότους δημοσίευουν τα ακούς τα κρυπτά τους σκότους Ό,τι πράξαμε μέσα στο σκοτάδι, θα δημοσιευτούν. Ό,τι προσπάθησες να κρύψεις μέσα στο σκοτάδι, είτε από τα μάτια του συζύγου ή της συζύγου, είτε από τα μάτια των συνανθρώπων σου και το έπαιζες Άγιος τιμώθε και παρίστανες στον Άγιο και παρίστανες στον καλόνε, θα η μέρα εκείνη φοβερά και θα σου βγάλει ο Θεός εκείνη τη μάσκα, τη βρώμικη και θα δει, θα δει ο κόσμος και ο του νιάς, θα δουν με ποιον είχαν και κάνανε. Εκεί θα φανεί το πραγματικό μας πρόσωπο. Και τι μας είπε παρακάτω για τους ευσεβεί, για τους ασεβείς μετά τι είπε, για τους ασεβείς τι είπε «Εδέ ο δί των ασεβών» σκοτεινέ, ενώ η ζωή λέει τον Ευσεβόρο είναι φως, φωτή, λάμπη, αντίθετα λέει η ζωή του Ασεβούς είναι σκότος. Ο Ασεβής αρέσκεται στο σκότος, ο Ασεβής του αρέσει να κυκλοφοράει μες στη νύχτα, να κουκουλώνει τα έργα του να κουκουλώνει τι βρωμιέ του, να κουκουλώνει τι απάτε του, να κουκουλώνει τι πορνίες του, να κουκουλώνει τι μυχίε του, να κουκουλώνει τι ατιμίε του. Του αρέσει το σκοτάδι. Γι' αυτό βλέπεις φοβάται τον Χριστόν, Τον φοβάται. Δεν είναι τυχαίο αυτό όταν του λες το ασεβού. Έλα να πάμε στην εκκλησία σου λέει όχι δεν θέλουμε. Γιατί? γιατί. Γιατί ξέρει ότι ο Χριστό είναι φω θυμάμαι έλεγα σε κάποιον έλα πάμε λέω στον πατέρα Παΐσιο τότε που ζούσε ποιος είναι αυτός του λέω έχει προορατικό χάρισμα τι έχει προορατικό θα μου πει τις βρωμιές μου δεν έρχομαι δεν έρχομαι το φοβάται το, το, το φω. είδατε ή να μην ελεγχθεί τα έργα αυτού που λέει ο Κύριος το φοβάται δεν έλα πάμε εκεί πέρα, Άγιος άνθρωπος θα ακούσει μια, μια σοφή κουβέντα από αυτόν, όχι πο, πο, πο, πο. θα μου αποκαλύψει θα με ξεμπροστιάσει Βλέπεις γι' αυτό δεν είναι λοιπόν δεν είναι, δεν είναι τυχαίο ότι σήμερα βλέπεις αυτοί οι άνθρωποι, του σκότους, της νύχτας που αρχίζουν και κυκλοφοράνε σαν, τα, σαν τις νυχτερίδες σαν τις νυχτερίδες βλέπεις ετοιμάζονται στις 12 η ώρα τη νύχτα να, ξεπρο... να... να... να βγουν από την πόρτα τους δεν τους αρέσει η μέρα και πού θα πάνε στα καταγόγια εκεί που υπάρχει σκότος εκεί που δεν θα δει ο άλλος εκεί που θα κρύψει την ατιμία του θα κρύψει την βρωμιά του αλλά θα έρθει το φως και όταν θα έρθει το φως τότε Είτε το θες, είτε δεν το θες, τότε θα πέσουν οι μάσκες, τότε θα ξεμπροστιαστούμε όλοι μας αδερφοί μου. Γι' αυτό μας δίνει ο Κύριος τις μεγάλες ευκαιρίες τώρα, όσο έχουμε καιρό, όσο έχουμε καιρό, να κοιτάξουμε, να επανορθώσουμε. Είδες τι, τι λέει, εκεί την ημέρα της Μελούσης Κρίσιος, τι λέει, το Απόστολος τι λέει, το θυμάσαι τι λέει, ο απόστολο τι λέει, ε ώρα η μα ήδη εξύπνοε γερθείνε η νύχτα προέκοψεν η ημέρα ήγγηκε πάει τελειώνει το σκοτάδι, τελειώνει το σκοτάδι η νύχτα τελειώνει, όσο μπόργες και κρύφτηκες κρύφτηκες έτσι λέει ο Παστωρός Παύλος η νύχτα προέκοψεν, ξημερώνει, ξημερώνει ξημερώνει η νύχτα προέκοψε. Κανονιστείτε τους λέει, κανονιστείτε και μας λέει, κανονιστείτε το σκοτάδι τελειώνει, θα έρθει η μέρα, ξημερώνει η μέρα, που πλέον το φως θα τα ξεμπροστιάσει όλα κοιτάξτε να διορθωθείτε αποθόμεθα τα έργα του σκότους του σκότους, τα έργα του σκότους και ενδυσσόμεθα τα όπλα του φωτός Ακούτε, αδελφοί μου, Η γάπη σαν λέει ο Κύριος, οι άνθρωποι, το σκότος μάλλον ή το φως. Προσέξτε να μην ανήκουμε σε αυτή την κατηγορία. Να ψάξουμε καλά τον εαυτό μας και σας είπα αυτό είναι ένα βασικό κριτήριο για το τι χριστιανοί ή ψευτοχριστιανοί είμαστε. Σου αρέσει το σκοτάδι. Σου αρέσει να κρύβεσαι. Ε, τότε κάτι, κάτι, κάτι κρύβεις, κάτι μούχλες έχεις. <κοί> Κοίταξε να πάει να δισταυτοποιήσεις. Έχεις καλές παρτίδες με το φως. Ε, κάτι καλό γίνεται φαίνεται. Σου αρέσει το φως. Σου αρέσει ο Κύριος, ο γλυκής μας η Ιησούς. Σου αρέσει η εξομολόγηση. Εκείς είναι εξομολόγηση, πω, πω, πω. είναι εξομολόγηση είναι το φως. Σου αρέσει να πάνα να τον ξεμπροστιάσει τον εαυτό σου να πάνα να ρίξεις φως, άπλετο φως μέσα στη μούχλα της ψυχής σου και να δείξεις στον εαυτό σου και στο πνεύμα του Άγιον. Να! Αυτό είμαι! Αυτό είμαι! Ο συχαμένος, Ο Βρομέρος Να ανοίξει την καρδιά σου, να μπει φως! Φως, φως, φως, φως, φως! Να δει, να αποκαλύψει στο πνεύμα του Άγιον ποιος είσαι. Αν και σε ξέρει, αλλά να έχει και εσύ αυτή την τόλμη να σε αυτό Πάτερ μου, Κύριε μου, είμαι ελεηνός και τρισάθος, είμαι, είμαι, είμαι το παραδέχομαι Τι έλεγε ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς που τον γιορτάσαμε πριν από δύο Κυριακές Τι έλεγε, Κύριε Ιησού Χριστέ φώτισε το σκοτάδι μου, φώτισε το σκοτάδι μου Φώτισε το σκοτάδι μου. Ρίξε φως μέσα στην ψυχή μου Να δω που είμαι Και όπως σας έχω πει και άλλη φορά Γι' αυτό βλέπεις πας Στην εξομολόγηση και τι λες Ε παπούλι ξέρεις δεν έχω τίποτα Σας το έχω πει και άλλη φορά αυτό Αν θες να λες αλήθεια Τουλάχιστον πέσε την αλήθεια και πέσε Παπουλι Δεν βλέπω τίποτα Γιατί είμαι τυφλός η ψυχή μου είναι μαύρη και άραχνη. Δεν βλέπω τίποτα. Μέσα υπάρχει σκοτάδι. Παρακάλεσε και εσύ τον Θεό να ρίξει φως με στην ψυχή μου να δω. Τα χάλια μου. Το πιστεύω αυτό. Από αυτό έχει βγει αυτό το παραμύθι του Σαταρά που το λέμε συνέχεια και το επαναλαμβάνουμε στην εξομολογή. Δεν έχει τίποτα. Έχει να εξομολογηθεί τρει μήνε, τέσσερι μήνε, πέντε μήνε, έξι μήνε, οχτώ μήνε, ένα χρόνο και λες δεν έχεις τίποτα τι είσαι εσύ ξεπέρασες τους αγγέλους και τους αρχαγγέλους τι είσαι εσύ παρακάλεσε τον Θεό να ρίξει φως φως μέσα στα έγκατα της ψυχής σου να δεις τι γίνεται μέσα εκεί να δεις τη σκορπή, τη φίδια, τη σκουλίκια τη βρώμα, τη δυσοδία, τη θηρία ανήμερα κυκλοφοράνε μέσα στην ψυχή σου και στην ψυχή μου, και στην ψυχή μου. Πάμε παρακάτω, από εκεί που μοίραμε. Α κοιτάξουμε ότι τελειώσουμε σήμερα το κεφάλαιο. Είμαστε στο στίχο 23 του τετάρτου ου κεφαλαίου. Τι λέει εδώ, προσέξτε τώρα, «Πάσι φυλακή τήρη συγκαρδία» «Πάσι φυλακή τήρη συγκαρδία, εκ γαρτούτων ζωής» Τι σημαίνουν αυτά τα λόγια Φύλαξε, λέει, την καρδιά σου. Με τι να φυλάς την καρδιά σου? Τι είναι η καρδιά σου. Η καρδιά μας, αδελφοί μου, είναι το σπίτι. Η καρδιά μας είναι το σπίτι. Τι κάνεις στο σπίτι σου? Τι κάνεις στο σπίτι σου. Τώρα που έφυγες τι έκανες. Κλείδωσες, ε? κοίταξες τα παράθυρα, κοίταξες τις πόρτες, να μην είναι τίποτα ανοιχτό. μπά και περάσουνε κλέφτες, Μπά και περάσουνε αλλοδαπή πα και περάσουνε επικίνδυνοι άνθρωποι και πηδήξουν μέσα στο σπίτι σου και τα κάνουν όλο αγίσμα διά μου. έτσι λέει εδώ τώρα θα κοιτάς και την καρδιά σου γιατί γιατί γύρω γύρω η καρδιά σου έχει πόρτες και θα σας τι δείξω ποιες είναι αυτές οι πόρτες και μέσα από αυτές τις πόρτες καιροφυλακτεί ο διάβολος να έρθει να μπει. Πρόσεξε ποιε είναι οι πόρτες. Οι πέντε αισθήσεις, τι ξέρει πέντε αισθήσεις ποιε είναι, τα μάτια, τα αυτιά, η μύτη το στόμα Αν τις φυλάξεις και τις φυλάξουμε αυτές τις πόρτες η καρδιά μας είναι καθαρή δεν τις φύλαξες τις πόρτες χάθηκες και πρώτα πρώτα από τα μάτια τι λέει ο προφήτης εδώ Σολομών θα το δούμε σε άλλο βιβλίο αν ζήσουμε και προλάβουμε να κάνουμε και άλλο βιβλίο του Σολομώντα τι λέει ανέβει θάνατος δια των θηρίδων «Δεν πρόσεξα» λέει τα μάτια μου και από τα μάτια μου μπήκε ο θάνατος Ποιο είναι ο θάνατος, τι θα πας τώρα στο σπίτι να κάνεις, τσακ το κουμπί, τηλεόραση και τι είδε εκεί βρώμα, ηθική και πνευματική βρώμα τι είναι αυτό είσοδο δαιμονίων άνοιξες την πόρτα των οματιών σου και μπαίνει θάνατος, μπαίνει ο θάνατος της ψυχής και θα πας μετά από λίγο να κάνεις προσευχή και θα σου φέρνει ο διάολος όλες αυτές τις σκηνέ τις οποίες έχεις δει και άιντε μετά να διώξεις αυτά τα δαιμόνια που έχουν μπει μέσα σου και μέσα μου και έχουν γεμίσει την ψυχή μου τράβα μετά να φύγει όλη αυτή η σαπίλα που μπήκε μέσα και έχει γεμίσει η ψυχή μου πλέον, Πάση φυλακή, τύρι στην καρδία, Φύλαξε λέει την καρδιά σου Σολομώντα και βάλε φύλακε στι πόρτε, στα μάτια, στα αυτιά, στη μύτη, στο στόμα και στα χέρια. Βάλε φύλακε. Και ποιοι είναι οι φύλακες για εμάς τους χριστιανούς, να σας πω. Μας έλεγε αιωνία του, αιωνία του, τι μας έχει μάθει, τι μας έχει μάθει, πανευτυχήσει μας. Μας έλεγε κάθε πρωί που ξεκινάς από το σπίτι να βγεις έξω, να βγεις στον δρόμο, σταύρωσε λέει τις πέντε αισθήσεις σου εκείνα από τα μάτια σου Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον με Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον με και ούτε καθεξής Τα σταύρωσες να οι φύλακες εμπήκε ο Τίμιο Σταυρός και φυλάει τώρα είναι απροσπέλαστες αυτές οι πόρτες τώρα για τα δαιμόνια τα οποία κυκλοφορούν και θέλουν να μπουν αλλά πέφτουνε πάνω στον Τίμιο Σταυρό και όταν ο διάολος βρεθεί μπροστά στον Τίμιο Σταυρό είδες τι λέει, φρύτη και τρέμει μη φέρον καθοράν αυτού την δύναμη δεν μπορεί να σταθεί Πάς φυλακή, τήρης καρδία βάλε φύλακες, βάλε φύλακες για να μην προσβληθεί η καρδιά σου βάλε φύλακες Βάλε φύλακες στη γλώσσα σου Βάλε φύλακες στα αυτιά σου Βάλε φύλακες στη μύτη σου Βάλε φύλακες στα μάτια σου Βάλε φύλακες στην αφή σου, στα χέρια σου Βάλε φύλακες Γιατί ο διάολος σε περιτριγυρίζει Ψάχνει να βρει Έστω και λίγο την πόρτα ανοιχτή Λίγο! Ε είδες την κανηγάτα Είδες είδα ότι Λίγο να βάλει το κεφάλι της μέσα Μπίκιτ ο Λίγο να περάσει, ίσως να περάσει το κεφάλι της είναι η γάτα. Να περάσει το κεφάλι της, μεταμπήκε μέσα. Τα δαιμόνια μπαίνουν ακόμα πιο εύκολα από τη γάτα. Πάση φυλακή τήρης στην καρδία. Φύλαξε την καρδιά σου. Φύλαξε το σπίτι. Τι λέει ο κύριος. Τι λέει. Άνοιξε και την αποκάλυψη. Να δει τι λέει. Στέκω λέει απ' έξω από την πόρτα σου και χτυπάω. Λέει ο κύριος. Ιδού έστικα επί την θύρα και κρούω. Έτσι δεν λέει. Όποιος μου ανοίξει, εισελεύσω με προς αυτόν και διπνίσω με τα αυτού και αυτός με το Τι λέει εδώ στον προφήτη, θα το δούμε παρακάτω. Δώσ' μου η η καρδία. Στον Κύριο δώσε την καρδιά σου Τι θέλει να μπει και να μείνει μέσα Αλλά εμείς αρασκόμαστε Εγώ πρώτος ο ελεηνός και τρισάθλιος Αρέσκομαι να τη δίνω στο διάβολο την καρδιά μου Να μπαίνει και να κάνει την καρδιά μου κόλαση Δώσ' μου η εσύν καρδία Παιδί μου στον Κύριο δώσε την καρδιά σου να μπει μέσα, να μείνει μέσα, να αγιάζει την καρδιά σου Ο διάβολος θα μπει μέσα καταστροφή είναι, βρωμερός είναι, αχρήος, ελεϊνός, εγκληματίας Αν τον αφήσει να μπει μέσα καταστροφή δημιουργεί Γι' αυτό κλείς του τις πόρτες, κλείς τα παράθυρα και μην αφήνεις να τρουκώνει μέσα αυτός ο καταραμένος ο οποίος επιζητεί των θάνατων τη καρδία μας. Τι λέει παρακάτω. Συνεχίζουμε, συνεχίζουμε. Εδώ βέβαια πάνω σε αυτό το στίχο θα μπορούσαν να γίνουν κηρύγματα επικηρυγμάτων, καταλαβαίνετε. Να μιλήσουμε για τις πέντε αισθήσει. Να μιλήσουμε για αυτό το λευκό χιτόνα της ψυχής μας. Ο Κύριος μας τον παρέδωσε λευκόν και εμείς τον έχουμε κατατίσει μαύρο και άραχνο. Αλλά γι' αυτό υπάρχει εξομολόγησης και γι' αυτό σας το έχω πει επαγγελειμένος και γι' αυτό κάναμε χρόνια ολόκληρα κάναμε για τα αμαρτήματα που εύχομαι να μην τα έχετε ξεχάσει. Γιατί η γυναίκα είχε, δεν ξέρω τι αρρώστια ακριβώς είχε, που ήταν μεταδοτική. Τι λοιπόν πήγε αυτή που ερχόταν εκεί πέρα στο κήρυγμα που σας λέω πήγε στη γυναίκα αυτή και όταν πήγε μέσα να τη δει η γυναίκα είχε πάθει υστερία η άρρωστη είχε καταλάβει ότι τι έχει και λοιπά είχε καταλάβει την αρρώστια της κατάλαβε ότι εγώ πλέον είμαι για θάνατο το κατάλαβε Απομονώθηκε από τους ανθρώπους και λοιπά καταλαβαίνετε μεγάλο πλήγμα Αυτή λοιπόν πήγε μέσα Πήγε να την παρηγορήσει Μη στενοχωριέσαι Δεν έχεις τίποτα Δεν κάνεις έτσι και λοιπά Προσπάθησε μου λέει προσπάθησε προσπάθησε προσπάθησε προσπάθησε Τίποτα δεν μπορούσα να την Τι έκανε; Τι έκανε Ω Θεέ μου που φτάνει η αγάπη του ανθρώπου Τι έκανε Τι έκανε Εύχομαι να μην τα έχετε ξεχάσει λοιπόν για να κάνεις αναλυτικό απολογισμό όποτε πας για εξομολόγηση, να βρεις και το, την περιφρόνηση, να βρεις και την ψυχρότητα, να βρεις και τον ξεπεσμό σου, να βρεις και τις κατακρίσεις σου, να βρεις και την υψηλοφροσύνη σου, να βρεις όλα αυτά τα οποία έχουμε διδαχθεί και όταν τα λέμε εδώ, μπαμ, πετάγεται ο εγωισμός. Όχι, όχι, δεν έχω ό, τέτοια πράγματα, δεν έχω. Δεν έχεις Μην προκαλούμε τον Θεό αδερφοί μου Μην προκαλούμε τον Θεό ότι δεν έχουμε Και κάνει ο Θεός να κοιτάξει τις αμαρτίες μας Γιατί είδες τι λέει Εάν ανομίας παρατηρήσεις Κύριε Κύριε τι συμποστήσετε μην, μην, μην το προκαλούμε τον Θεό Μην το προκαλούμε τον Θεό Τι λέει παρακάτω λοιπόν στο στοίχο 24 τώρα περίελε σε αυτούς κολλιών στόμα και άδικα χείλη μακράν από σου άποσε τι λέει πρόσεξε λέει τα λόγια που λες περιέλε σε αυτού σκολιών στόμα. Πρόσεξε το στόμα σου τι λόγια λέει, πρόσεξε το στόμα σου τις φράσεις που λέει, πρόσεξε τα λόγια σου τι χιδαιότητες λέει, πρόσεξε το στόμα σου τι αργολογίες, τι περιτολογίες λέει. «Πρόσεξε το στόμα σου, τι κατακρίσεις» λέει «Διότι τότε δεν σε ωφελεί ούτε η νηστεία, ούτε η εγκράτεια, τίποτα σε ωφελεί» «Πρόσεξε, γι' αυτό είπε ο κύριο εγκάρ του στόματος λέει, εκπορεύονται όλα τα κακά, από το στόμα βγαίνουν τα φίδια» «Τι λες όταν αγήγεις το στόμα σου, τι λες» Τι σαχλαμάρες λέμε Τι χαζομάρες λέμε Τι βλακείες λέμε Τι ηλίθια πράγματα λέμε Και μάλιστα πολλές φορές Απρόσεκτες κουβέντες και μπροστά στα παιδιά μας Και μπροστά στα εγγόνια μας Και τα σκανδαλίζουμε Με απρόσεκτες φράσεις Με απρόσεκτες κινήσεις Τι λες Που από σένα το γέρο Και από σένα τη γριά Περιμένουν να ακούσουν σοφέ κουβέντε. Τι του λε εκείνη τη στιγμή, τι λε, Τι εξερεύεται το στόμα σου. Γι' αυτό είδε τι είπε ο κύριο. Ακόμα λέει και για κάποιο ρήμα αργών, δηλαδή για κάθε περίτη κουβέντα, θα δώσει λόγο ενημέρω κρίσο και εσύ κι εγώ. Θυμάμαι ο αείμνητο πάλι τον αναφέρω η Αγία αυτή μορφή του 20ου αιώνα που εγώ την κατατάσω όπως μου είπαν και στο Άγιον Όρος παρά το πατρί Παϊσίο ανώτερος μου λένε στο Άγιον Όρος ο Κύριε Γιώργης του Οικονόμου και από τον πατέρα Παϊσίο αυτή τη μορφή αξιώθηκα κι εγώ και η άλλοι εδώ αδερφοί να γνωρίσουμε από κοντά και να μας διδάξει τι θυμάμαι και αν θυμόνται οι αδερφοί θα τα προσθέσουν ποτέ μα ποτέ μα ποτέ μα ποτέ δεν θυμάμαι να έπαυσε το στόμα του να μας μιλάει όλο για πατέρες και όλο για χωρία για Γραφής. Δεν σταθήκαμε ποτέ να πει μια σαχλαμάρα κάποιος και να αρχίσουμε να γελάμε όλοι ή να πει αυτός μια σαχλαμάρα και να αρχίσουμε να πέσουμε στο κουτσομπολιό και αυτά. Τι ποτέ. Να είναι μάρτυρος εδώ. Παρακαλώ τους προκαλώ όσοι τον γνώρισαν και βρέθηκαν κοντά του να μιλήσουν. Ποτέ. Αυτός ο οποίος εκαθόταν και είχε την τσάντα του μαζί και από τη στιγμή που θα καθόταν μέχρι τη στιγμή που θα έφευγε αμέσως είχε το λόγο της Αγίας Γραφής στο στόμα με ξένους ανθρώπους Εγώ επειδή ήμουν λίγο πιο κοντά το θυμάμαι, είχαμε μπει και σε ιδιωτικά αυτοκίνητα συνευρέθηκε με ξένους ανθρώπους να μιλήσει, να συνομιλήσει, τίποτα πότε θα πάμε για εξομολόγηση, εξομολογέσαι αδερφέ, Κάνεις, αδερφέ. σε ταξί. Πάς στην Εκκλησία, έχεις εξομολόγηση, έχεις τία κοινωνία, η πρώτη κουβέντα. Ούτε τι έχεις αν είσαι παντρεμένος, ούτε αν έχεις γυναίκα, αν εχει παιδιά και πώς πάντων, πού... <συσίλισμα> Αυτή ήταν η Αγία Μορφή του 20ου αιώνα. <συσίλισμα> Είδες <Ήρεσίλισμα> τι λέει, πρόσεξε το στόμα σου. Του λέει ο Δαβίδ, πρόσεξε τι λέει, τι λέει και λέει ο Ιερός Χρυσότομο αυτό μας θα μας, αυτός, εγώ ότι είμαι εδώ το φίλο, εδώ, στον Κύριο βέβαια πρώτα απ' όλα και μετά σε αυτόν τον Άγιο Δάσκαλο που είχα. Τι έλεγε, τι, τι, τι, τι, τι, λέει ο Ιερός Χρυσότομο ο Ιερός Χρυσότομο και τι λέει, ο Κύριος λέει στο στόμα σου, για να σε προφυλάσει σου έχει βάλει δύο φραγμούς, τα δόντια και, το, και τα χίλι, και τα χίλι. και έτσι λοιπόν λέει άμα η γλώσσα θέλει να μιλήσει και να πει τέτοιες αχλαμάρες ζάκος την ζάκος δάκωσέ την γιατί η γλώσσα είναι το πιδάλιον, το οδηγό, το τιμόνι που σε οδηγεί στη Βασιλεία του Θεού και αν το τιμόνι χαλάσει από τη γλώσσα εκ τον των λόγων σου δικαιωθήσει και εκ των λόγων σου καταδικαστήσει από τα λόγια σου θα δικαιωθεί και από τα λόγια σου θα κατακριθείς Τι λες είδες τι λέει περίελεσε αυτούς σκολιών στόμα <κυρίζει> και άδικα χείλη μακράν από σου άποσε και πρόσεξε λέει τα χείλη σου να μην κατηγορούν άδικα τους άλλους η λεγόμενη κατάκριση το λεγόμενο κουτσομπολιό κουτσομπολιό, αδελφοί μου ε, είδες τι έκανε, τι έκανε, τι έκανε, το εσύ είσαι συγκριτής του άλλου, είσαι εσύ σου ανέθεσε ο Κύριος αυτό αυτό το έργο να δικάζεις και να κατακρίνεις και να κατηγορείς σου ανέθεσε ο Κύριος τέτοια δουλειά γιατί εγώ από ό,τι ξέρω τη δίκη την έχει ο Κύριος δεν την έχει δώσει κανένα και γι' αυτό βλέπετε ακόμα και εμείς οι ιερείς, οι πνευματικοί έρχεσαι στην εξομολόγηση λες τις αμαρτίες σου άκουσες ποτέ τον ιερέα να σε κατηγορήσει όχι. συμβουλές θα σου δώσει συμβουλές θα σου δώσει να σε κατηγορήσει, δεν μπορώ να σε κατηγορήσω δεν είναι κριτή, ο Κύριος είναι ο Κριτής βλέπετε μας έχει πάρει τώρα μας έχει πάρει με τους φύλακες που είπαμε προηγμένως έπιασε το στόμα τώρα ξέρετε που πάει, στα μάτια άκου τα μάτια τι λέει τώρα η οφθαλμή σου «ορθά βλεπέτωσα, τα βλεφαρά σου νεβέτο δίκαια» Αγία Γραφή αδερφοί μου, με κοιτάτε έτσι, δεν μιλάω εγώ μιλάει ο λόγος του Κυρίου, δεν τα λέω εγώ αυτά και χαίρομαι, χαίρομαι που έρχεστε και μπράβο σας και ο Κύριος σε ευλογεί και να ανοίγει τις καρδιές σας να μπουν αυτά τα λόγια μέσα, μέσα στην καρδιά σας γιατί αυτά τα λόγια είναι η σωτηρία της ψυχής μας με αυτά θα σωθούμε ούτε με τα κόμματα θα σωθούμε ούτε με τις ιδεολογίες των ανθρώπων ούτε με τις κυβερνήσεις των ανθρώπων όχι με αυτά θα σωθούμε. αυτά θα μας κοίδουν στον παράδεισο είδες τι λέει <συλίδι> τα μάτια σου λέει να κοιτάνε ορθά τα σωστά πράγματα εγώ δεν θα μείνω σε αυτό θα πάω στο παρακάτω τα βλεφαρά σου Νεβέτο δίκαια. Τι σημαίνει τα βλεφαρά σου Νεβέτο δίκαια, Είδε κάτι άσεμνο, κλείσε τα βλέφαρα. Εκεί στον δρόμο που βαδίζεις ειδικά εμείς οι άντρε που κυκλοφοράμε στον δρόμο με όλη αυτή τη σαπίλα, αλλά και οι γυναίκες με όλη αυτή τη σαπίλα, τη μούχλα, τη γύμνια, τη συφορά, την πορνεία που, που πλέον ξεχύθηκε στον δρόμο, τι σου λέει εδώ «Τα βλεφαρά σου νεβέ το δίκαια», βάλε το κεφάλι κάτω και κλείς τα βλεφαράσουν βέτο δίκεια. το δικαια βαλε το κεφαλι κατω και κλεις τα ματια σου αφηστε πολλα εχω διαβασει τα βλεφαράσουν βέτο δίκεια. το δικαια θες να είσαι δίκαιος ενώπιον του Θεού, θες να δικαιωθείς από τον Θεό ενώπιον του Θεού, όποτε χρειάζεται κλείσε τα μάτια σου. Και ενώ είναι τόσο απλή αυτή η κίνηση, βλέπετε πολλές φορέ τα μάτια μας τα ξαγρυπνάει ο διάολος. Ακόμα και όταν είναι ώρα να πας εκείνη την ώρα που δουλεύει η τηλεόραση και παίζει η πορνεία και παίζει η στη τηλεόραση και έχουμε κάνει τα σπίτια μας ύπους ανοχής, μάτια είναι ορθάνυχτα, ορθάνυχτα. Γιατί... Γιατί βλέπεις ξεχνάμε τι λέει εδώ Οι οφθαλμοί σου ορθά βλεπέτωσαν Τα βλεφαρά σου δίκαια Τα μάτια σου <κυρίζει> Το είπα κάποτε Ο Θεός να με συγχωρέσει Λόγος κυρίου πρέπει να ήταν Είχε έρθει ένας τυφλός Να ξομολογηθεί Του λέω φίλε Σε ζηλεύω Με ζηλεύεις <κυρίζει> Ναι, σε ζηλεύω, σε ζηλεύω Γιατί ζηλεύω την κύφλα σου Ζηλεύω που δεν έχεις μάτια Συγχωρέστε με αδελφοί μου, το είπα Το είπα γιατί το πίστευα Σε ζηλεύω, σε ζηλεύω, σε ζηλεύω Σε ζηλεύω με την τόση μούχλα, την τόση πορνεία Την τόση γύμνια, την τόση συφορά, σε ζηλεύω Αχ θέλω, αχ αχ τα μάτια αυτά που μας τα έδωσες για να σε βλέπουμε να βλέπουμε τις Άγιες εικόνες σου να βλέπουμε τα δημιουργήματά σου και να σε δοξολογούμε εμείς τα καταντήσαμε δυστυχώς φωτογραφικούς φακούς για να παίρνουμε όλες τις βρωμιές όλες τις ατιμίες όλα τα, όλη, όλη τη σαπίλα του κόσμου και να τη βάζουμε μες στη μας Σε ζηλεύω φίλε οι οφθαρμοί σου ορθά σαν τα βρεφαρά σου νεβέτο δίκαια. Βλέπεις, ε, <κυρίζει> που λες όταν σας μίλαγα κάποτε θυμάστε τι λέγατε «Α, ο Πατήρ Δημόθερος είναι αυστηρός, α, α, α, είναι ακραίος» α, Βλέπεις, ήρθε η Αγία Γραφή φέτος να τα βάλει τα πράγματα στη θέση της και να δούμε αν είμαι ακραίος αδερφοί μου και να δούμε αν αυτά τα οποία σας έλεγα ήταν σωστά ή λάθος Ήρθε η Αγία Γραφή να σου πει ότι και από το στόμα πρέπει να προσέχεις και από τα μάτια πρέπει να προσέχεις και από τα αυτιά πρέπει να προσέχεις Άκου τώρα τι άλλο λέει για τα πόδια Για τα πόδια Για τα πόδια, άκου Ορθάς τροχιάς πει σύσποση Και τα σωδού σου κατεύθυνε Ξεκίνησε από το σπίτι σου πού πας τα ποδαράκια που σου έδωσε ο Κύριος για πού τα έβαλες μπροστά να πας, πού να πας εσύ ο νέος για πού άνοιξες την πόρτα σου για πού τα ποδαράκια σου βγάζουν φωτιές για πού κορίτσι μου εσύ, αγόρι μου πού πας νύχτα, 12 η ώρα τη νύχτα πού, για πού το έβαλες αυτά τα πόδια τα δώρα αυτά του Κυρίου που σ' τα έχει δώσει ο κύριο για να βαδίζεις τους δρόμους της τιμής για να βαδίζεις τους τας, τας τα ορθάς τροχιάς για να βαδίζεις τους σωστούς δρόμους για πού τα ξεκίνησες να πας, το σινεμά να πας πού πας πού πα στα νυχτερινά κέντρα πας πού πας πού πας εσύ η κοπέλα που πας η αμαρτία πας πού πας για κορόπας, για ξενύχτυπας δεν φοβάσαι. Δεν φοβάσαι. Μήπως ο Κύριος αυτά τα πόδια που σου έδωσε επιτρέψει να, να, να αχρηστευτούν δεν φοβάσαι. Γιατί σα είπα η αμαρτία εκδικείται. Εκδικείται η αμαρτία. Δεν φοβάσαι. Τραχ... Ο, ορθάς τροχιάς ποιησίς ποσοί και τα σωδού σου <και>, και βάδισε σε λέει σωστά το δρόμο πού θα πας με τα ποδράκια που σου έδωσε ο Κύριος δεν έχεις εκείνηση άρα θα πας στην εκκλησία σου θα πας στο κηρύγμα σου θα πας σε κανένα γηροκομείο θα πας σε κανένα θα πας σε κανένα άσυλο πάτε, δεν πάτε, πατήστε Καθίστε, θα γεράσετε και εσεί. Πιθανό να μπείτε και εσεί σε κάνω νοσοκομείο και θα κοιτάς το ταβάνι πάνω Κοιτάς το ταβάνι. Και θα σου έρχεται τρέμα το Γιατί? Εσύ πήγες να δεις κανέναν άρρωστο. Δεν πήγες Διέθεσες καμιά ωρίτσα σου την εβδομάδα, Διέθεσες τη βδομάδα, το μήνα, το μήνα. Το μήνα διέθεσες καμιά ωρίτσα. Αντί να πας εσύ ο άντρας στο καφενείο να πας εκεί στα νοσοκομεία να δεις τον πόνο των ανθρώπων να πας να ταΐσεις καν έναν νύμπορο ανθρωπάκο ναι να τον ταΐσεις, δεν είναι τροπή μάλιστα, μάλιστα ναι, να πάρει το πιάτο του και να κάτσεις μπροστά του να τον ταΐσεις εσύ γυναίκα πήγες εκεί στο άσυλο ποτέ να δεις όλα εκείνα τα ερείπια, τα σωματικά ερείπια που είναι εκεί μέσα και να πας να, ξε, να ξεφορτώσεις λίγο εκείνες τις κακομύρες, τις νοσοκόμες και να τους πεις Άση θα τα, σήμερα θα ίσω εγώ σήμερα θα καθαρίσω εγώ τον ασθενή εγώ θα τον αλλάξω εγώ θα τον αλλάξω έχουμε μάθει να είμαστε λεπτεπί λεπτεί. τα χεράκια μας να είναι να μην ακουμπήσουν τα κακά του ασθενούς Α, Γι' αυτό, είπαμε, θα επιτρέψει ο Κύριος να υποστούμε τα ίδια και θα υποστούμε τα ίδια για να μην πω περισσότερα και τότε θα δεις πως θα θυμηθείς και θα πεις εκεί από το κρεβάτι της ασθενείας σου θα πεις αχ Κύριε δίκιο έχεις πόσες φορές είχα ελεύθερες ώρες να πάω και σε ασθενείς, να πάω και σε πτωχούς, να πάω και στα ιδρύματα, να πάω στα άσυλα, να πάω στα γεροκομιά. αλλά δεν πήγαινα. Μου άρεσε να κάθομαι, να βγαίνω στα, στα, στις πόρτες της άλλες και να κάθομαι να κουτσομπολεύω. Και κατά τα άλλα, α, δεν έχουμε τίποτα. Τίποτα. Κατά τα άλλα, δεν έχουμε αμαρτίες. Δεν έχουμε αμαρτίες. Α, είμαστε καλοί. Κατά άλλα, είμαστε άγιοι. Δεν έχουμε τίποτα, να πάμε να κοινωνήσουμε μόνο Αυτά που σας είπα τα λέει ο από κάτω στήκος, ο τελευταίος και τελειώνω Μη εκλείνεις Με τα ποδαράκια σου λέει, μη εκλείνεις Εις τα δεξιά, μη δέις δε, τα αριστερά Απόστρεψον δε σον πόδα από ο δου κακής. Βλέπεις τι λέει. Μη στραβώσει λέει ο δρόμος. Ο δρόμος που θα βαδίζεις θα είναι ο ίσιος δρόμος. Το φως που λέγαμε προηγουμένως. Το φως. Αυτός είναι ο ίσιος δρόμος. Ο δρόμος του φωτός. Κοίταξε λέει μη στρίψει ούτε δεξιά ούτε, ούτε αριστερά. Ένα είναι ο δρόμο που οδηγεί στη βασιλεία του Θεού. Άμα στρίψει όπω στρίψει θέλει να τα κάνει εσύ πιο εύκολα θα βρει πολύ πιο δύσκολο Γιατί αυτό κάνουμε. Είδατε τι λένε σήμερα εσεί τα μάθατε. Εσεί τα είπατε στα παιδιά. Εσεί. Α, η εκκλησία τα λέει ακραία. Γιατί θα πάνε στη, στον παράδεισο θα πάνε μόνο αυτού που πάνε στην εκκλησία. Όχι. Θα πάτε κι εσείς έτσι τους είπε και ο αρχιεπίσκοπος, δεν τους τόπε. Το Χριστόδημος, δεν τους είπε. Έτσι τους είπε. Α πάτε λέει και με τα shorts θα πάτε στην εκκλησία. Με τα shorts θα μπείτε στο παράδεισο. Τώρα που το βρήκε, αυτός το ξέρει. Και με τα σκουλαρίκια και με τα βραχιόλια και με τις κυρίας όξω. Δεν τα ξέρω εγώ αυτά. Δεν τα ξέρω εγώ. Δεν το κατηγοράω. Μπορεί να είχε, σας το έχω πει και άλλη φορά, μπορεί να είχε άλλα πράγματα στο μυαλό του άνθρωπος. Αλλά εμένα αυτά με ενοχλήσανε. Μέρα αυτά με ενοχλήσανε. Εγώ ξέρω ότι με τέτοιους τρόπους δεν μας έδειξε ο Κύριος τέτοιους τρόπους για να πάμε στον Παράδεισο. Αυτό το πήρανε και σου λέει τι, κάθε στην εκκλησία, σιγά, εγώ απόψε θα πάω για ξενύχτη. Στον Παράδεισο θα πάω κι εγώ. Δεν γίνεται, έτσι. Δεν είναι έτσι αδερφοί μου. Σα είπα, δεν με νοιάζει τύπο ο Χριστόδουλος με νοιάζει τι λέει ο Χριστός ο Κυριός μου με τι λέει, γιατί ο Κυριός μου θα με κρίνει σε αυτόν θα σταθώ να δώσω απολογία δεν θα σταθώ μπροστά στο Χριστόδουλου Ούτε δεξιά, ούτε αριστερά ούτε Πασόκ, ούτε Νέα Δημοκρατία Α, Ω. Ευθεία τον δρόμο, ευθεία τον Κύριο κοντά Ούτε δεξιά ούτε αριστερά Άκου τι λέει εδώ Ο γάρ τας εκ δεξιών είδεν ο Θεός Διεστραμένε δε σύν ε εξ αριστερών Της ξέρει λέει ο Θεός και τις δεξιές οδούς τις ξέρει και τις αριστερές και ποιο είναι το συμπέρασμα είναι διεστραμμένας, εάν φύγεις από τον δρόμο των ορθών και μπει είτε δεξιά είτε αριστερά έχασες τον προορισμό σου, είναι σαν αυτόν που βαδίζει με στην έρημο ε; Και κάποια στιγμή ξεφεύγει από τον δρόμο, παραπλανείται, μπαίνει δεξιά αριστερά, χάθηκες. Θα σε φάνε τα λιοντάρια. Έτσι. Αυτός δε, ο Θεός δηλαδή, ορθάς ποιήσει τα στροχιά σου, τας δε πορεία σου εν ειρήνη προάξη. Πήγαινε κοντά λέει στον κύριο ποιο δρόμο βάλεσαι ο κύριο Δεν ακούω τέτοια πράγματα Δεν ακούω τέτοια πράγματα Άκουσα σήμερα, κάτσε λέω, κάτσε να ακούσω τις προγραμματικές δηλώσει λέει, νέα κυβέρνηση, προγραμματικές δηλώσεις Κάτσε να ακούσω Δεν άκουσα Θεό Δεν άκουσα Θεό δεν άκουσα Θα μου πει άκουγες προϊ... από τις προηγούμενες ό, μα σας τάμπα Σας είχα προλάβει εγώ δεν θα ακούσεις για Θεό. Τελείωσε. Δεν θα ακούσεις για Θεό. Να πει. Να πει. Μα εξέλεξε ο λαός, αλλά και με τη βοήθεια του, κάτι να πει, κάτι. Να ακουστεί το όνομα του Θεού μέσα στη βουλή που έχουμε, να το ακούσουμε χρόνια και χρόνια, δεκαετίες ολόκληρες. Δεν έχει ακουστεί το όνομα του Κύριου. Ξελέγημεν με τη βοήθεια του Θεού. Πού να ακούσεις τέτοια κουβέντα. Πού να ακούσεις. Κανείς. Κανείς. Ήδες τι λέει. Ούτε δεξιά ούτε αριστρα. Πού. Κοντά στον Κύριο. Βάθισε κοντά στον Κύριο. Κύριε μου κατέφτιρον τα σωδούς μου οι σωδούς ευθείας. Κατεύθυνον τα διαβήματά μου εν τη στρίβη σου ή να μην σε τα διαβήματά μου. Αυτά δεν διαβάζετε, κα, κάνετε ακολουθίες, δεν κάνετε ακολουθίες. Όσοι διαβάζετε όμως τις ακολουθίες σας τις καθημερινές, είδατε τι λέει. Κατεύθυνον τα διαβήματά μου εν τη στρίβη σου ή να μην σε τα διαβήματά μου. Εγώ κυρίευο σε σένα, στο δρόμο το δικό σου θέλω να βαδίζω. Ούτε στον δρόμο τη δεξιά, ούτε στο δρόμο τη αριστερά, ούτε στον δρόμο, στο δρόμο του κόκκινου και του πράσινου και του κίτρινου και του μπλε και του, του μαύρου και του άσπρο Όχι στο δρόμο το δικό σου, Κύριε. Αυτή είναι η επιθυμία μου, να είμαι στο δρόμο το δικό σου. Τελειώσαμε, αγαπητοί μου αδερφή Και Θεού θέλοντος, το ερχόμενο Σάββατο και πάλι είναι εδώ, ο Θεός να είναι μαζί σας.